Στοίχη 19 21. Μήτηρ και αδελφοί του Κυρίου. 19. Ήρθω δεν το μεταξύ προ αυτόν η μητέρα του και οι νομιζόμενοι αδελφοί του και δεν υπορούσαν να τον πλησιάσουν και να το ομιλήσουν έννα κατά της του πλήθος. 20. Και του ανηγκέλθει από μερικού που του είπαν «Η μητέρα σου και οι αδελφοί σου στέκονται έξω και θέλουν να σε είδουν». 21. Αυτός δεν απεκρίθηκε του είπε Μητέρα μου και αδελφοί μου είναι αυτοί εδώ Όσοι ακούουν τον λόγον του Θεού και τον τηρούν εις τον βίοντον Χωρίς να τον παραβαίνουν και τον αθετούν